Ελά, αποστόλαι τι κάνει. Να σου πω ακόμα τώρα την εκπομπή με το θύμιο. Ε τι θυμήθηκατε εσύ. Όταν ανατράπηκε η Σοβιετική Ένωση, θυμάσαι κάτι εγχώριου και διεθνή δεξιο κέντρο Δεξιοκεντροαριστερούλιδε που λέγανε ότι τώρα που έπεσε το σιδηρούν παραπέτασμα θα έχουμε ευημερία, δημοκρατία και ειρήνη. Και από τότε μόνο ευημερία έχουμε. Και έχουμε, και έχουμε, μια... και έχουμε απλόχερη. Απ' την άλλη, η δημοκρατία, ο ναζισμό κυκώνει κεφάλι. Και η ειρήνη, όλο ο κόσμο είναι μια πολεμική γειτονιά του. Ποια ειρήνη, καλέ υπερεκτιμημένε έντε. Καίνει η Ειρή Νιάκου τώρα δεξιά και τον καπιταλισμό τους μαζί Έσ' το διάλωση χάματα Όλοι μαζί γα***μω τα κέρατά τους Γεια σου ρε Αποστολή, γαλό Επίσης Να είσαι καλά και σήμερα μας έκανε ο Θήμιος Το στομάχι, το μυαλό, τη σκέψη. Χαλιά. Αλλά τι να κάνουμε. Αλλά αυτός είναι. είναι σύστημα αυτό, Αποστολή. Το ξέρει πολύ καλά και εσύ και ο Δήμιο. Είναι μια κοινωνία συστήματο που διαλύει του λαού. Να είστε καλά, Αποστολή, τίποτα. Αυτό ήθελα να σου πω. Εντάξει, πάντω μια διευκρίνηση. Όχι όλου του λαού. Ναι, όχι όλου του λαού. Αυτού που τολμούν να ονειρεύονται ελευθερίε. Αυτού του λαού. Να είμαστε πιο συγκεκριμένοι. Αποστολή, εγώ είμαι απόστρατο, έχω ξαναμιλήσει και δυστυχώ δεν μπορούμε να αλλάξουμε αγωνιστή.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 Έλα ρε πού είσαι σήμερα να σε βρίσκουμε Εδώ πουνάμε. να είμαι Βαζγάμε στην ψυχή να πούμε Βάζετε εκεί πέρα τα μωρά από τη γάζα Γαμισήκαμε τελείως μεσημεριάτικα Θα ξέρουμε που τα ξέρουμε τι γίνεται εκεί πέρα Έχουμε και τον άλλο το μαλάκα που λέει για την Eurovision Το Ιελίο Ποιον Τον Άδων είναι Τον Άδων Α τον Άδων είναι Έχει μια καούρα να πει υπέρ του Ισραήλ Τι να κάνει Θα να σας πω ένα κράτο που θα αυμάζω, ναι. Είναι το κράτο του Ισραήλ. Όμω με αυτά και με αυτά πήραμε το δοδοκάρι, να τα λέμε όλα. Αν δεν είχαμε αυτού του υποτακτικού που θα ήταν το δοδοκάρι τη Ελλάδα που θα ήμασταν έκτη θέση, νομίζει? Πάνε να μεταξύ εντωμεταξύ, και να μην είναι δραστημένο τόσοι που είναι οι Εβραίοι γύρω γύρω με τόσα ποτάκια και τόσα λεφτά που έχουν, όντω μπορεί και να το πει να μα τα αρχίσει ίδια μα αυτό. Το θέμα είναι ότι έχουν καταντήσει φυσιολογικού ανθρώπου, και φυσιολογικού, αλλά και φυσιολογικού, να του μισθούνε σε τέτοιο βαθμό αυτό το λαό πλέον με αυτά τα εγκλήματα που έχει κάνει. Τι να πω, δηλαδή, ψευαθμό που να λένε ότι πριν 80 χρόνια έμεινε μισή δουλειά. Αυτό έχουν καταφέρει. Και αυτό μάλλον δεν είναι καλό για αυτού. Ε, μάλλον όχι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ανέλπιστο. Καλημέρα. Ανέλπιστο. <coughs> ναι, δεν ήταν ελπιστικό, ήταν ανέλπιστο. <coughs> Α, χιούμορ, εντάξει. Χιούμορ, εντάξει. Χιούμορ. Λέω και κανακακό κακό για να αναδείξω τα καλά. <coughs> Κάθε από Κυριακή βράδυ στη Ζάκη το δευτέρα είμαι μάχημος. Ε, είσαι μάχημος, και, με να σα δεινά. Είμαι μάχημο. Και τόσο ότι είμαι μάχημο, <sm <contained smack> τέλο πάντων έχουμε και κάποια ιδιωτικά αεροπλάνα δικά μας, έτσι. A, <smack> <ήμουν>. <smack> τόσα χρόνια στο κουρμπέτι, τη, ε. Μα δεν ποιο θα ε, με ωραία όλη. Ε, και ήσουν, <smack> ε, βέβαια. Ά. Ήμουν πίσω από την κυρία που ωραία. Α, που Ε, το Υδιοκτήτε ή καταλάβετε του πάντε του. Όχι, δεν το ήξερα στην πορεία το έμαθα μετά το διάλειμμα. Μα δεν το κατάλαβα, δεν το ήξερα. Δεν το κατάλαβα, μου το έπανε. Αλλά ποια μαλακή, γιατί μετά σταμάτησε, νομίζει. Όχι, μια χαρά, καλά το πήγε τώρα. Είχαν μείνει όλοι μέσα στο μαγαζικάκι, το λέγαμε τώρα τι παίζει, ρε παιδί, που ξέρει. Ωραία, ωραία. Κάτι που ξέραμε. Ήταν πάρα πολύ ωραία και πραγματικά δεν περιμέναμε να σέσουμε ζάκι εδώ. Περιμένουμε να ζήσουμε μια πάστρα, μια δυτική Ελλάδα να πεταχτούμε, αλλά ζάκι εδώ δεν περιμέναμε. Ήτανε... Α, Κάτι τέτοια κάνω εκεί Α, από που θέλω. Είμαι σατανά μεγάλο. Καλά λέει Λουκάτο με σατανά. Ο Sesto tymią, dzięki nie się Αποστολή! Έλα! Μπορεί να με φέρει σε επαφή με την Ελένη Τη Λουκάτζη. Γιατί τι σκοπού έχει. Είμαι Πασοκατζή. Θέλω να έρθω σε επαφή μαζί τη. Να μα εγνωρίσει από κοντά τι Πασοκατζίδε. Μήπω θέλει να κάνετε τον έρωτα να πράξετε κάτι τέτοιο. Ναι, βέβαια. Α, είσαι και μέρα κλειστή. Να την αφήσει και είναι παντρεμένη γυναίκα. Ναι, καλά και δεν θέλει, λέω. Δεν θέλει, λέω. Αλήθεια. Δεν θέλει από σένα. Ερώτηση έτεινα, δεν θέλει από ένα Πασοκατζή. Καλά. <ΣΣΣΣ> Στείλει φωτογραφία, <ΣΣΣΣ> έχει Tinder. Κάνε Tinder, αμα είναι να τη δείξω. Πω, να, <ΣΣΣ> αυτή έχει μέσα είναι όλη μέρα, μην νομίζει στι εφαρμογέ. Τέλος πάντων.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 Βίλε, καθέτει και λίγο μωρέα. Ακούω τι εκπομπέ και τι κάτω. Ναι, μέρα. όχι, το θάψαμε το θέμα εμεί. Ε, καλά τώρα. Ή δια... όπω είπαμε ε, και υπέρ ε... του Ισραήλ. Όχι, όχι, αυτό ah. το πω. Αλλά άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Την περασμένη εβδομάδα είχε εκδηλώσει, α πούμε, για την άκμπα. Δεν είπε τίποτα για τι πορείε, για τι διαμαρτυρίε που έγιναν. Oh, καλύτερα να πα στη δουλειά. Δηλαδή, αυτή η αρρώστια σου είσαι για να γκρινιάξει. Είναι, είναι. Δεν πέσαι όταν είσαι άρρωστη, είσαι σε γκρινιά. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ε. Ε, είναι και φυσιολογικό λίγο, έτσι. Λοιπόν, θα ακούσω όλη την εκπομπή, γιατί τώρα ακόμα δεν έχω χρόνο, ήθελα να σε πάρω τηλέ Να, βιάσκεις να την πείσαι όμως στη τέτοια σου. Ναι, κοίτα, στη Σουλία θα περνά χωρίς να ακούσω τίποτα, κατάλαβες, οπότε... Τέτοια είσαι. Θα λέγα, ναι, τέτοια είμαι. Θα σας πω και σοβαρά, σου Ρε φίλε, έλα να σου πω. Στα χανιά πότε θα έρθει. Στα χανιά. Είναι έρθει 14 του Ιούνιου. Πρώτον είχα έρθει το χειμώνα, δεύτερον θα ξανάρθω 14 Ιουνίου. Δεν γίνεται άλλη μέρα, ρε φίλε. δεν μπορώ. Να... Όλο έρχεσαι και κάτι μου τυχαίνει. Ωραία, θα το παίξουμε, δεν είναι μακριά. 13 παίζω ηράκλειο. 12. 12 είμαι τίρναβο. Ωραία, αμώ, 14 πάλι. Έχω γάμο, γάμο. Και δεν μπορώ να λείπω. Το... Έχει γάμο πότε, σ 14. Σε 14. Σου ναι. έδωσα λύση, 13 ηράκλειο. Μια ώρα δρόμο είναι και κάτι. Ωραία, μακριά, Άμα δεν σκοτω δει με αυτό Στον κολόδρομο μπορεί να προλάβει την παράσταση. Σεβάζω σε την αλήθεια, ναι. Ο γάμο τι ώρα είναι, ε, 7 η ώρα το απόγευμα. Σου... Μπορεί να πα μόνο στο μυστήριο, άμα θέλει. Να βγάλει την ε, υποχρέωση. Τι λέγαμε να σε πάρω, νωρίτερα, αλλάξει η ημερομηνία. έπρεπε να με πάρει, θα το άλλαζα. Άμα είναι για γάμο, τώρα εγώ τα κάνω αυτά. Ε, Δεν το θα σου κάνω κάτι... εγώ το χατήρι. Θα μου το κάνει το χατήρι. Ναι. Ναι, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, ποιο τραγούδι σα κα άρεσε στην Eurovision, το Macchiato Μακιάτο. Το, makiato, makiato, στο μενίδη. Στονίδη. Είναι πολύ υποβαθμιστή. Κατέβασε το μενίδι, υποψηφιότητα. Δεν έχει ούτε ένα φανάρι να πατάει ο πεζός, Ούτε μια υπόγεια διάβαση. Σκοτώθηκε η διάπομω σκοτώνονται κι άλλοι Τώρα ένα στρατιώτη. Πρόσεχε! Ενώ στο άγριά. Τι προάσεις, συμβαίνει στο μενίδι. Που τι γίνεται, πού είστε. Και καμπανάκια. Είδα το Eurovision. Πράστια και ώρα να ξήσετε σε πετρέποτε. Εσπρέσο μακιάτο να όλα. <Σελίου> Jaamoreny spreo espresso macchiato, macchiato, macchiato, Εσπρέσο μακιάτο. Για το συγκεστικό πρόβλημα στην Ατική. Πολυκατοί και τη Ντική, στην αγριλέζα, που πούμε εγώ στη λαχανικά. Κι αν είναι αγριλέ. Τι είναι αυτά που είστε. Αγριλέζα στη λεωφόρο καραματίστο Βίδα. Μηδέν έξω ο συντελεστή να σηκώσει μια πολυκατή. Μηδέν έξι τίποτα, να μην μπορεί να κάνετε. Τι μπορεί να κάνω τίποτα. Μόνο αλλά αν οξύστε στα νότια Προάστια. και δύο οφολογικά. Πού γιοραί στην Κολωνβία Μάρτι στο 2021. Α, είπα και εγώ θα έχουμε κάποια σύνδεση μεταξύ των πραγματων όμω. Οι παλιότερε στην Κολωνβία. Άλλα, καλά κάνει και τα λε όλα μαζί, ναι. καλά κάνει γιατί τα, <σδεύμα> τα... <σδεύμα> <και> τα κατανοούμε κιόλα. Μπράβο, όχι μπράβο. Έλα για.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 για των ποντίων, ο πρωθυπουργός και κάτι τέτοιο, και αδιαφορούν πλήρω για μια άλλη γενοκτονία που γίνεται σήμερα. Ναι. Οπότε είναι το οξύμερο. Πόσο Αν μπορεί ναι. να ενδιαφέρονται για τη μια γενοκτονία και όταν και δεν ναι. ενδιαφέρονται για την άλλη γενοκτονία. Έλα μωρινιλού, έκτασα τις διαφημίσεις. μην χάσω και την εκπομπή. Αντε κάνω σήκωνε το. Γιατί ήθελε να ακούσει τις διαφημίσεις. Όχι, <ΣΣΣ> <laughs> να σου πω, ρε φυλαράκι, έχω ετοιμάσει εδώ τα λικά να φτιάξω στα κόκκινα και τέτοια. Έχω βάλει τώρα το χορταράκι να στραγγίξει και περιμένω να πάρω τηλέφωνο ακούγοντα την αγαπημένη μου κομπή. Δεν ξέρω ελληνοφρένια, του ξέρει. Ναι, αλλά δεν ακούω. Καλά κάνει, τι λέγανε, Ξέτα, είναι κάτι χούλου. Όχι, δεν προλαβαίνω, έχω δουλειά εκείνη την ώρα. Δεν ότι δεν, δεν μ' αρέσουνε. Άμα σοβαρά, ναι, ναι. Αν του άκουσω εγώ, αγαπημένου, να σου πω, επειδή τώρα τελευταία έκανα την υπέρβαση γιατί την... αυτή μα λάκνε εκεί στο κόκκινο. κάνουν κάτι στάσει και κάτι απεργίε. Για ποιο λόγο άκουσα να Γάμορ, μαλακίε τώρα θέλουν και λεφτά επειδή του πλήρω τους. Μα είναι δυνατόν δουλεύει και δεν και να πληρώνει αυτή την εποχή. Όλοι αυτοί οι κομπλεξισμοί των εργαζομένων Ά, δεν μπορείς πέρα. να προσφέρει μια φορά δωρεάν. Πρέπει να πληρωθεί κιόλα. Αυτά δεν μπορώ. Πού <ΠΟ> είναι αυτή η αλληλεγγύη, ο εθελοντισμό, ο αλτρουισμός, α πούμε το δίνω δωρεάν γιατί και δεν μου τίποτα να πούμε. Τέλο πάντων και ακούω φίλε το πατάω μία δίπλα, ξέρει το πρώτο. Όλα σου γαμίζω ακούγοντα αυτά τα σύννημη έρευνα, γάμισε τα ρεφείλε. Τι γίνεται να πούμε, κόπο. Δηλαδή με το που ανοίγει το στόμα του καταλαβαίνει που θέλει να καταλήξει. Να δεις τι, έλεγε αυτό που κάνα στα εξάρκια, ρε, Τι ωραία να το σερβίρει ότι δικαιολογημένα δηλαδή ότι πήγε αστυνομία εκεί πέρα και σπάγε τραπεζάκια γιατί ο πλακόν του κόσμου στο ψιλόρμα. Κατρελάθηκα, κάνε ψέτα. Και περιμένοντα να ακούσετε την εκπομπή, ακούω αυτά τα γαλιμένα τα αρχητικά που βάζετε πάλι ρε φίλα από την Παλαιστίνη. Πιάχτηκε και με τραβάω κάτι κατά. Λήψει. Πώ γίνεται ρε να πούμε. Όχι να το ανεχόμαστε που σκοτώνουν τα παιδάκια, που πριν τα σκοτώσουν τα τρομάζουν μέχρι θανάτου ρε φίλε. Στον 21ο αιώνα και ανεχόμαστε να τρομοκρατούν παιδιά ρε και μετά να τα σκοτώνουν με το κερατό και να μας άμαστε έξω, να μην έχουμε πείψει στο σπίτι μας ποτέ γιατί αφορά όλους μαδρεπούστη. Τίποτα, στα αρχή μα μας, εγώ θα μετά από αυτό που λέω τώρα και είμαι έτοιμο να βάλω τα κλάματα, θα φτιάξω σπανακόπιτα και στα αρχή μου μου μαλάκα για τη ζωή συνδεχίζεται. Τόσο πολύ έχουμε γίνει, ελάμε το τέρας αδερφέ. Λοιπόν, ακουμαλάκα, αποσχοληση. Αύγουσα καταλάβω τραμαλάκα το παρπαπάφο πάλι να μιλάει για μένα που μέχρι και θείαφσε και του λε καλά μαλάκα, μετά από το καιρό πήρε Επειδή δεν είχα ξαφτείσει τότε, τον είχα πει για τα δόντια του και πάλι καγενθεί ο τάκι. Ένα παρπαπάω, είπαμε, πήγαινε σε κάθε όσο δε μαλάκα που βρώμαει το κλώνο σου και δεν μπορεί να μιλήσει. Τι ασχολήσει έχω κρίσει με μένα, που κονομάω στο αεροδρόμιο. Εγώ κονομό! 1520 ευρώ τη μέρα στο αεροδρόμιο όπω όλη του αεροδρομίου τα παρίτρια και χαμό. Ο και και εσάς το 30%. θέλει και να σε το κολόμα και να του πριν Τι άλλο Με και μας δαλείτε, Μην ασχολείσαι, Εσύ θέλω να είσαι υπεράνω Κοίτα τα μαλάκα... Είσαι άλλη ποιότητα άνθρωπος Άκου που τα ανά, την απάντηση με τα ίδια σε και σένα, ναι, και, καλά, να... καλά. Μην όρεξη. Έλα να σε πάρω κούρσο, όποτε θέλω κοντά, για να καταλάβεις... Με άκουσε, μαλάκα. Ναι, σε άκουσα. Ξέρω τι μαλάκα είσαι. Λοιπόν, μαλάκα, βγάλε την απάντηση με σε χαμίζω. Και άμα θέλει να μιλήσουμε, πάρε με τηλέφωνο όποτε θέλει να μιλήσουμε σε ό,τι θέμα πέτρε. Και άμα δεν θέλω να μιλήσουμε, αλλά θέλω το άλλο. Το γαμίζει, ναι, εντάξει, το γαμίζει δεν τρέχει τίποτα. Μέσα. Δεν βγάζω την απάντηση και έρχεται. Λοιπόν, κατάλαβα. Έλα, για. Μετά τα 50, αποφύλω, δεν πιάνει. Μένει στο σπίτι, πάρτε το χαμπάρι. Αύριο θα είστε εδώ στι ώρα. Μα ναι, ναι. ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.